Δέκατο πέμπτο μάθημα Τα μέρη του σώματος Το κεφάλι είναι το κύριο μέρος του σώματος του ανθρώπου. Άλλοι έχουν ξανθά μαλλιά στο κεφάλι, άλλοι καστανά και άλλοι μαύρα. Μερικές γυναίκες έχουν μακριά μαλλιά και μερικές έχουν κοντά. Ανάλογα με τη μόδα. Οι άντρες έχουν κοντά μαλλιά. Έχουμε δύο αυτιά. Ακούμε με τα αυτιά μας. Οι κουφοί δεν ακούνε. Με τα μάτια μας βλέπουμε ό,τι γίνεται γύρω μας. Αυτοί που δεν έχουν καλή όραση, φοράνε. Γυαλιά Όσοι δεν βλέπουν καθόλου Είναι τυφλοί Μυρίζουμε και αναπνέουμε Με τη μύτη Μιλάμε Τραγουδάμε Τρώμε και πίνουμε Με το στόμα Οι βουβοί Δεν μιλούν Τα δόντια και η γλώσσα βρίσκονται μέσα στο στόμα. Έχουμε δύο χείλη. Το πηγούνι είναι κάτω από το στόμα. Μερικοί άνδρες αφήνουν γένια στο πηγούνι. Ο λαιμό συνδέει το κεφάλι με τον κορμό και τους ώμου. έχουμε δύο μπράτσα και δύο χέρια. με τα χέρια μας εργαζόμαστε. γράφουμε και ράβουμε με το δεξί μας χέρι, αλλά μερικοί άνθρωποι γράφουν με το αριστερό. σε κάθε χέρι και σε κάθε πόδι έχουμε πέντε δάχτυλα. το κάθε δάχτυλο. Έχει την άκρη ένα νύχι, με τα πόδια μας περπατάμε, τρέχουμε, πηδάμε και χορεύουμε.